Στοίχη 13 η Κυριακή Προσευχή 9. Σεις λοιπόν κατά αντίθεση προς του εθνικούς πρέπει να προσεύχεστε κατά τον ακόλουθων τρόπων. Πατέρα μας, που είσαι πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά στους ουρανού δεικνύεις την παρουσία σου. Ας αναγνωριστεί η Αγιώτη σου ώστε να δοξαστεί και να λατρευτεί αξίως το όνομά σου. 10. Ήθε να έρθει η Βασιλεία Σου διά τη Ελευθέρας και προθήμου υποταγής πάντων των ανθρώπων εισέ, ε, ώστε διά της υπακοής των τα προστάγματά Σου να γίνουν ούτη πραγματική και εξολοκλήρου αφοσιωμένη υπηκοή Σου. Ήθε να γίνει το θέλημά Σου και επί της γης από τους ανθρώπους, όπως γίνεται τούτο εις των ουρανών από τους Αγγέλους και Αγίους. 11. Τον άρτων μας των καθημερινών και αναγκαίων διά τη συντήρηση της ουσίας και υπάρξεός μας Δώσ' τον σήμερα. Δώδεκα. Και συγχώρησαι μας τα όσα σου χρεωστούμεν λόγω των αριθμοί των αμαρτιών μας... ...καθώς κι εμείς συγχωρούμεν εκείνου που μας είναι χρεώστε λόγω αδικημάτων που μας έκαμαν. Δεκατρία. Και μη επιτρέψεις να πέσουμε ενισπυρασμών, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρών που μας πολεμεί. Ζητούμε δε αυτά από Σε, διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Ι στου ατελεφτήτου αιώνα. Αμήν.